Ο Πατρός και του Ήγκ, το Άγιοι Τους Αμήν. Ο Βασιλεύου παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του Πανταχού παρόν για τα πάντα πληρών. Ο Θησαυρός να Αγεωθών και ζωής χωριβώς ελευθέει και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον μας πάση σκυλίδας και όσων αγεθέτες ψυχάς ημούν. Καλησπέρα σας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Στην το Είναι η για να μην το κακό να φέρει το αναγνωρίσαμε. Τότε ο θάνατο ή πιο ο μόνο Είχατε πει την περασμένη κηρύση ότι χρειάζεται να εκφράζουμε το πραγματικό εαυτό μας. Μέσα στα πλαίσια του πραγματικού εαυτή μας είναι ο παλαιός άνθρωπος. Με αυτόν τι γίνεται, να εκφράζουμε λιώσει. Ε, τι να επαναλώθουμε λίγο το ερώτημα. Το ερώτημα είναι ότι είπαμε την προηγούμενη φορά ότι είναι... Προτείνεται να εκφράζουμε τον πραγματικό μας Εαυτό Στα πλαίσια του πραγματικού μας εαυτού ε, ε, είναι και ο παλαιός άνθρωπος τον εκφράζουμε αυτόν Αυτό είναι το ερώτημα <κοί> Όταν λέμε «εκφράζουμε τον πραγματικό μας άνθρωπο» δεν εννοούμε τα πάθη γιατί δεν είναι ο Πραγματικός μας εαυτούς Ο Πραγματικός μας εαυτό είναι αυτό που θέλουμε να είμαστε αυτό που ποθούμε να είμαστε και αυτό που θεωρούμε ότι είναι ζωή και αλήθεια για μας Εάν εμεί επιλέγουμε να έχουμε ως αλήθεια μας το ψεύδος των παλαιών άνθρωπο τότε σαφώς ναι αν όμως ο παλαιός άνθρωπος μας είναι, ε, λειτουργεί μέσα μας σε μια δικασία πάλις προκειμένου να σταθεροποιηθούμε στην αλήθεια τότε δεν είναι ο πραγματικός μας η Επίσης είναι καλό ο άνθρωπος να μην κρύβει την πραγματικότητα του, να μην φοβάται μάλλον να εκτεθεί, αλλά άλλο να, areas, να μην φοβούμε να εκτεθώ και άλλο να είμαι προσβλητικός και θρασίς έναντι τον άλλον. Κανείς άλλος? Για να σας ρωτήσω, και όπως είχαμε, προχθέσετε την ώρα, είδα ότι σε κάτω βάλε τη Ισπανία, και κάποιες άλλες καρνάνηση πάει στα χέρια και πληρώνουν Εμένα το αυτό και θα ήθελα να κάνετε κάποιο σχόλιο μπορείτε, να μας πείτε πώς, δεν είναι μπορούμε να το κάνει, να μας πείτε πώς. Δεν γνωρίζω, για να μιλήσω για αυτό το θέμα... Το ναι, το ακου... είναι πράγμα που λέγεται, δεν είναι κάτι πρώτο. Γνωρίζω. Δεν έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Δεν, δε, συγγνώμη, δεν μπορώ να, να ξέρω τι γίνεται ένα πράγμα όμω μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι αριθμός και είναι πρόσωπο ο αριθμός είναι όχι ένα νούμερο απλά αλλά η αποπροσωποποίηση της υπάρξεός μας η άρνηση της προσωπικής μας αξίας η άρνηση της προσωπικής μας ταυτότητος αυτό δεν θα γίνει άπαξ με το που θα λάβουμε αυτό το αριθμό ή το τσιπάκι αυτό που λέτε Αλλά το κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας Με το να γινόμεθα χειριστικοί έναντι των άλλων Ή εκμεταλλευτές των άλλων Οπότε αυτή η ασυνέπεια ε, του, Από τη μια να φαινόμεθα δειλεί Ή με αγωνία Ή να υπεραμεινόμεθα μιας διάθεσης να αρνηθούμε ένα σφράγισμα και δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα τη στιγμή που όλη μα η ύπαρξη είναι σφραγισμένη με την άρνηση του προσώπου την άρνηση του Χριστού, της άρνησης σχέσεως το λιγότερο είναι υποκρισία και απάτη εάν λοιπόν ξεπεράσουμε αυτή την υποκρισία και την απαντεζόντες εν μετανοία θα μας φωτίσει και ο Θεός τι θα κάνουμε στην κάθε στιγμή όμως όταν εξαντλούμε όλη μας την ενεργητικότητα Σε αυτό το πλαίσιο Χωρίς όμως να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας Σε οποιαδήποτε διαδικασία Μας παρουσιαστεί Αυτό είναι τελείως άδικο Νομίζω ότι κάνουμε Αυτό που Κάνει ο λύκο Από Να ήμουν να τα πράγματα Και πάει να φάει φα... η σε με τον Αντίχριστο Και η περιφρόνηση και η έλλειψη ενδιαφέροντας να ασχοληθούμε βιωματικά πραγματικά με τον Χριστό είναι ένας πραγματικός αποπροσανατολισμός της πραγματικής μας ευθύνη έναντι του προσώπου του Χριστού Κάθε φορά που λέω είμα το ένα άλλο κομμάτι μου έρχεται και λέει από τη σπουδεώσεις πάλι τα τι, mm. τι πνευματικά που προοδένεις. Να σου είναι ο μόνος <laughs> Λένε οι πατέρες μας πως ο πρώτος πόλεμος που έχουμε είναι τα χοντρά σαρκικά πάθη Όταν ξεπεραστεί και αυτό το επόμενο πάθος είναι ο θυμός Και το τρίτο μετά είναι το πάθος της κοινοδοξία οπότε παλεύουμε θα λέγαμε σαν ανακατηγοριοποιούσαμε τα πάθη σε αυτές, σε αυτές τις κλίμακες βεβαίως τα πάθη δεν είναι τόσο ξεκάθαρα ε, αυτό που θα μας βοηθούσε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον αγώνα όχι για να φανούμε νικητές αλλά για να μένουμε μέσα στην χάρη του Χριστού είναι το να Επιθυμίσουμε και να αποθήσουμε τον Χριστό να επιθυμίσουμε και να αποθήσουμε τη σχέση όσο όμως η πνευματική μας ζωή είναι μια διαδικασία προσπάθειας να γίνουμε καλύτεροι και είναι ένας εγκλωβισμός στον εαυτό μας και μια διάθεση ε, να αποδείξουμε στον εαυτό μας την αξία του για να κερδίσουμε έναν παράδεισο με το σπαθί μας τότε αυτό πραγματικά είναι αποτυχία για να μπορέσει ο άνθρωπος να πολεμήσει αυτό το πνεύμα της κεδοδοξίας χρειάζεται αφενός να διαφορεί για τους λογισμούς του να μην πανικοβάλλεται για αυτούς να μην δίνει σημασία αλλά παράλληλα δε να ενεργοποιήσει την όρεξη για την αλήθεια τον πόθο για την αλήθεια την αναζήτηση αυτό γιατί θα του δώσει τη δυνατότητα να αρνηθεί την κερνοδοξία ή τον εγωισμό Ασφαλώς ναι, γιατί θα διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι είναι ανεπαρκής στο να ικανοποίησει την καρδιά του με την παρουσία του Χριστού Εάν όμως η πνευματική μας ζωή δεν έχει ως κέντρο την αναζήτηση του Χριστού αλλά είναι ένα ψυχολογικό γεγονός να βελτιωθούμε ηθικά Πιστεύουμε πως κάτι κατακτούμε, κάτι καταφέρνουμε Και νομίζουμε είναι ίστις δυνατότητες μας Και ο άνθρωπος μπλέκει σε αυτή την αίσθηση ότι κάτι κατάφερα τώρα Όμως το ενδιαφέρον της φορματικής ζωής είναι η σχέση με τον Χριστό Όπως δηλαδή ένας ο οποίο δεν ερωτεύεται νοήθει καλά με τον εαυτόν του Όταν ερωτευτεί πληγώνεται και, Πάσχη, και ταλαιπωρείται και δεν τον νοιάζει αν πέτυχε ή απέτυχε τον διαφέρει τον ερωτάν του να ικανοποιήσει τον ερωτάν του έτσι λοιπόν και η σχέση μας με τον Θεό ξεφεύγει από τα, από τα όρια αν πέτυχα ή απέτυχα αν είμαι καλός ή κακός αλλά ένα πράγμα με τρώει μέσα μου που είναι ο Χριστός οπότε εκεί κατανοείς ότι η συνάντηση με τον Χριστό μας ξεπερνά χρειάζεται η χάρη του Θεού και διαπιστώνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εικοποιείς Κοδομούντες σε μας λοιπόν μένει και αυτή είναι η ευθύνη μας να ενεργοποιούμε τον πόθο μας να ενεργοποιούμε την αναζήτηση να θέλουμε για να κάνει και ο Θεός τη δουλειά του, να συνεργαστεί μαζί μας να συνεργαστούμε μαζί του εάν όμω. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Θα μπλεχτούμε σε αυτούς τους ηθικισμούς. Αν είμαστε καλοί ή κακοί και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι. Ναι πάτε όμως το σπουδαιότερο και το πιο δύσκολο και αυτό που δεν ξέρουμε ή τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω είναι πως ενεργοποιείται το θέλει. Το θέλω για τον Χριστό το θέλω είναι ήδη μέσα μας υπάρχει ως έφεση η μεθαπνοή του Θεού έχουμε μέσα μας τον πόθον για την αλήθεια έχουμε τον πόθο για την ειδονή ο άνθρωπος γεννήθηκε για να επισημεί την χαρά γεννήθηκε για να χαίρεται Μπορεί κάποιος να πει ότι Θα μου βάλει κανείς την επιθυμία να χαρώ, μα αυτό το θέλω Ο κάθε άνθρωπος ζητάει την βόλεψή του Και αυτή η ανάγκη για βόλεψη Έστω αν είναι ένας λαθεμένος τρόπος Όμως μαρτυρεί μέσα μας την ανάγκη Να κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας Αλλιώς άνθρωπος δεν έχει χάσει τα λογικά του Λοιπόν, οπότε έχουμε μέσα μας τον πόθο για τη χαρά Για τη ζωή, για την ειδονή αυτό λοιπόν το θέλω ήδη υπάρχει μέσα μας όμως τι συμβαίνει το έχουμε διαστρέψει έχουμε αρνηθεί αυτό που είναι για μας θέλω ζωής και έχουμε μπερδευτεί και το θέλω του θανάτου το βάλουμε μία επένδυση ζωής αυτή είναι η έννοια της αμαρτίας είναι η αστοχία δεν βρήκαμε ποιο είναι το φάρμακό μας, ποια είναι η γιατριά μας Ποια είναι η αληθινή χαρά Και μπορδουκλωνόμαστε Πως λοιπόν ο άνθρωπος θα αρχίζει να ξεδιαλύνει από μέσα του Αυτή την αχλή Αυτό το νέφος που δεν τον αφήνει να βλέπει καθαρά Και εκεί που είναι ζωή βλέπει θάνατος και εκεί που είναι θάνατος βλέπει ζωή Άρα δεν είναι τόσο διαδικασία θέλω Όσο διαδικασία αδιακρισίας Δεν ξεχωρίζουμε ποια είναι η χαρά και ποια είναι η δυστυχία, ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο είναι το βλαβερό. Ποια είναι η ευθύνη μα και τι πρέπει να γίνει πίσω αυτό, Γιατί, εάν υπάρχει κίνητρο, και βλέπω ότι, και ποιο είναι το κίνητρο, η αίσθηση τη χαρά η αίσθηση τη ευτυχία, όταν να άλλο, για να μπορέσουν να, να, να ενεργοποιήσουμε τον εαυτό μα ή να ενεργοποιήσουν στον άλλο, δίνουμε ένα κίνητρο προσδοκία. Η να ενεργοποιησουμε στον αλλο δινουμε ενα κινητο προσδοκια η χαρά. Εμεί έχουμε δύο προβλήματα να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η χαρά και να μας δοθεί ένα, μια πρόταση που είναι για μας κίνητρο γιατί καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι ζωή είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε πως γίνεται και ποια είναι ευθύνη μας είναι η εργασία με τον εαυτό μας γι' αυτό θεωρούμε ότι η βάση της αμαρτίας είναι η ραθήμη η τεμπελιά εμείς θέλουμε παράδεισο χωρίς κόπον χωρίς εργασία και ο κόπος και η εργασία είναι απαραίτητο όχι γιατί είναι σαδιστής ο Θεός αλλά γιατί ο κόπος και η εργασία εσωτερική θα ξεκλοκάρει το γνωστικό μας όργανο για να γνωρίζουμε, να κατανοούμε να αναγνωρίζουμε και να γευόμαστε δεν μπορούμε το ζόριο να μας δώσουν τη γεύση η γεύση είναι δική μας ελευθερία Δική μας συμμετοχή, δική μας αναγνώριση. Δεν είμαι θαρομπότ, είμαστε πρόσωπα. Δεν μπορεί κάποιος να βάλει ένα άντρα πει τον. Πρέπει να δεις κάτι, να το κατανείσεις εσύ, να συμμετέχει. Λοιπόν, ο κόμπος είναι η διαδικασία τη προσωπικής μας συμμετοχής σε αυτό που μας δορίζεται. Για να αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια, να μετέχουμε σε αυτή την αλήθεια. Εμείς όμως κατηγορούμε κάποιος ότι είναι ναρκωμανείς. Όλοι είμαστε ναρκωμαν Ψάχνουμε έναν παράδεισο χωρί κόπον. Ένα μαγικό παράδεισο χωρί κόπον. Έλα, ε, το έκανε και πράξη με τι ουσίε. Εμεί θέλουμε θαβόρ χωρί γολγοθάν. Αυτό όμω δεν μπορεί, τι γίνεται. Μακάρι να μα, ο Θεός θα ήθελε να μα το κάνει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα υπήρχε επίγνωση αυτού του πράγματο. Και όταν δεν έχει επίγνωση τη χαρά, δεν έχει χαρά. Όταν δεν έχει επίγνωση τη ζωή, δεν έχει ζωή. Άρα, όλη η ιστορία του κόπου δεν είναι γιατί ο Θεός είναι σαδιστής Γιατί ξέρει τις πραγματικές μας διαστάσεις Ξέρει πως μπορούμε να γευτούμε αυτή τη χαρά. Και γιατί ουσιαστικά είμαι θα πρόσωπα. Είμαι θα εικόνε του. Είμαι θα ζωντανοί. Μα αναγνωρίζει ω ζωντανού. Και η, ζω, η ζωτικότητά μας είναι ακριβώ η δυνατότητα ελευθερία που έχουμε. Ελευθερία σημαίνει δυνατότητα σχέσεω που έχουμε. Δεν μπορεί να έχει σχέση με έναν άγνωστο σου δεν είναι σχέση προσωπική. Επομένω, ο Θεό μα καλεί σε μια διαδικασία να το γνωρίσουμε για να έχουμε σχέση μαζί του ή να τον αναγνωρίσουμε. Και αυτή είναι η προσωπική μα ευθύνη και κόπο. Όλη η εργασία μα λοιπόν είναι γιατί ακριβώ είμαι τα πρόσωπα έτσι ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε κατά νου σήμερα να δούμε είναι η έννοια της εργασίας και το πρόβλημα της ραθήμιας θεωρούμε κακώς πως η αμαρτία είναι κάτι συγκεκριμένο που εκφράζεται, που εξωτερικεύεται εμείς έχουμε μπερδέψει και έχουμε ταυτίσει την αμαρτία με το σύμπτωμα του πάθους που είναι η εκτέλεση της αμαρτίας η εκτέλεση μιας αμαρτίας δεν είναι η ουσία της αμαρτίας είναι το σύμπτωμα που είναι το καμπανάκι που χτυπάει για να δούμε μέσα την αιτία και το πρόβλημα της αμαρτίας έτσι λοιπόν θεωρούμε πως η αιτία η βάση της αμαρτίας είναι η αθυμία είναι η τεμπελιά είναι η αδιαφορία που αυτό σημαίνει στην ουσία απορρίψη τις αξίες που μας χάρισε ο Θεός να δούμε δυο-τρία κειμενάκια έτσι να ζεσταθούμε λίγο του Αγίου Ιάννου Χρυσοστόμου που μιλεί για την εργασία κανείς λοιπόν από τους επαγγελματίε ας μην τρέπετε, αλλά μόνον εκείνοι που τρέφονται άδικα και μένουν αργοί γιατί του να τρέφεται κανείς με τη συνεχή εργασία του είναι είδο φιλοσοφίας οι ψυχές των φιλόπωνων ανθρώπων είναι καθαρότερες η σκέψη τους δυνατότερη γιατί όταν μπέλης λέει πολλά ασυλλόγιστα και κάνει πολλά χωρίς να σκέφτεται και δεν εργάζεται καθόλου όλη την ημέρα γιατί είναι ναρκωμένο από την τεμπελιά ο φιλόπουνος όμως αντίθετα δεν σπέφτει να πράξει τίποτα περιτό ούτε με έργα ούτε με λόγια ούτε να σκεφτεί κάτι τέτοιο γιατί η λόγος ύπαρξή του έχει εναρμονιστεί πλήρως προς την κοπιαστική ζωή Δεν λέει κανείς πέφτουμε σε μια απάτη και έχουμε ταυτίσει την εργασία ως κοσμικό γεγονός και θεωρούμε ότι οτιδήποτε άλλο που δεν σχετίζεται με αυτά πνευματική ζωή δεν είναι κοσμικών έργων η εργασία ούτε επίση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πνευματικότητα ή η πνευματική ζωή είναι μόνο κάτι που εκφράζεται με την πρακτικότητα ή την κοινωνικότητα Είναι ο αστικός χριστιανισμός Είναι ο χρήσιμο χριστιανισμός Θεωρούμε χριστιανικό μόνο ότι έχει κάποιον πρακτικό χειροπιάστον αποτέλεσμα Για παράδειγμα Ένας χριστιανισμός που δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο θεωρείται άχριστος. είναι δύο διαστροφές αυτές η μία είναι που είναι μια ας το πούμε διεστική προσέγγιση της πνευματικής ζωής που χωρίζει την ψυχή με το σώμα ένας μονοφυσιτισμός στην ουσία που θεωρούμε την εργασία ως κάτι κοσμικό αλλά θεωρούν ότι από την άλλη είναι οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι που ιδεολειπτικά προσεγγίζουν την πνευματική ζωή και είναι η άλλη άποψη ενός κοσμικού χριστιανισμού που είναι αποδεκτή η πνευματικότητα εφόσον μπορεί να, δημουργ, να, να, να εκτελέσει κάποιον κοινωνικό έργο να έχει μια πρακτικότητα Ποια είναι η θέση μας Η θέση των Πατέρων Ότι όλος ο άνθρωπος Χριστοποιείται Ή χριστοποιείται ή όχι Όλη η υπόθεση είναι να Όλος ο άνθρωπος Να λοιωθεί Μέσα στην χάρη του Θεού Βλέπετε ότι στο, στο θαβόριον Όρος Και τα ημάτια εγένοτο Λευκά οσυχιών Όλος ο άνθρωπος Όλη η ύπαρξή του και τα υλικά μέρη έχουν μεταμορφωθεί μέσα στη μεταμορφωτική χάρη του Χριστού να δούμε λοιπόν ότι, να ξεκαθαρίσουμε αρχικά να μείνουμε σε αυτό ότι η εργασία δεν είναι κοσμικό γεγονός λέει εδώ πολύ απλά και πρακτικά ο Ι. Χρυσόστομος που έχει και βάση ψυχα, ψυχολογική ότι ο άνθρωπος που εργάζεται ξεμπλοκάρει όλο το, το σύστημα Θέτει σε λειτουργία όλο του το ψυχοσωματικό οργανισμό. Θέτει σε λειτουργία και όλη του την πνευματική διάσταση. Δεν θα χλαμαρίζει. Η κοπιαστική λέει ζωή τον οδηγεί σε μια εναρμόνιση της υπάρξεώς του προς την αλήθεια. Ο αργός δαπανά, γι' αυτό λέγει ο Κύριος μας ότι θα κρυθείμε και για αργών λόγον ο Αργός, ο Τεμπέλης, τι κάνει Κάνει κατάχρηση των δώρων του Θεού Δαπανά όλη την ουσία του Δαπανά των χρόνων του Δαπανά ασκόπως, ακέρος την περιουσία Την ουσία που του χάρισε ο Θεός Η εργασία λοιπόν είναι μια ενεργοποίηση του ανθρώπου η πρακτική εργασία ο σωματικός κόπος ταπεινώνει τον νου ταπεινώνει τον άνθρωπο εδώ στην εκκλησία λέμε ότι στην προσευχή υπάρχει και η νηστεία μάλιστα αν θυμάστε τη σαρκοστή που γίνεται η προγιασμένη είναι ασκητική νηστεία το βράδυ γίνεται συνήθως και είμαστε νηστί, νηστικοί από όλη την ούτε νερό δεν πίνουμε για να εξαντληθούν οι σωματικές μας δυνάμεις, να ταπεινωθούμε, να διάσουμε, να κοινωθούμε, για να ενδυθούμε μετά τον Χριστό, θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του. Συνεπώς λοιπόν όλο αυτό το ασκητικό φρόνημα δεν είναι για να δικαιωθούμε ότι κάτι κατακτήσαμε, είναι για να δούμε τα όρια των δικών μας δυνατοτήτων. Είναι ακριβώ για να ταπεινωθούμε και η εργασία, ο σωματικός κόπος ταπεινώνει τον άνθρωπο. Όταν θα είσαι τριμωγμένο, όταν θα είσαι παιδεμένο, όταν θα έχει να σηκωθεί να, να, να, να, να κάνει το πρόγραμμά σου, να μπει σε μια σειρά, αυτό ταπεινώνει τον άνθρωπο. Του δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι ανεπαρκή διαρκώ η εργασία του. Όταν θα σηκωθεί 7 η ώρα το πρωί και θα έχει σηκω... κοιμηθεί η ώρα μία, γιατί είχε διάφορε υποθέσει, ακόμη και τηλεόραση να έβλεπε, σηκώνει πτώμα. Τι καταλαβαίνει, ότι είσαι ανεπαρκή. Αυτό και μόνο. Σηκώνε, έμπερνει ένα πρόγραμμα. Κάνει ο οκτάωρο σου. Συνεδά ανθρώπου. Τρίβεσαι με αυτού του ανθρώπου. Μπαίνει σε μια σειρά. Αυτό είναι ένα βοηθητικό στοιχείο το οποίο σε βάζει ένα πρόγραμμα. Σε ενεργοποιεί. Και σου φέρνει μια εγρήγορση. Ακόμη και στα πνευματικά. Τι συμβαίνει όμω. Υπάρχει και ο αντίποδα αυτή τη πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε πω. Η διάκριση είναι η μητέρα όλων των αρετών. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή ποιο είναι το αληθινό για μας και ποιο είναι το ψεύτικο. Διάκριση δεν είναι να φερθούμε ευγένεια στον άλλον. Διάκριση είναι να καταλάβω το πνεύμα του Χριστού με το πνεύμα του ψεύδους. Να ξεχωρίσω τι είναι για μένα γιατριά, τι είναι φάρμακο και τι είναι δηλητήριο. Επομένω λοιπόν και η εργασία... Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας ότι δύο είναι οι εκτροπές ο εκδεξιών πειρασμό και ο εξαριστερών ο εξαριστερών πειρασμό είναι η ασωτία ο εκδεξιών είναι η υπερβολική άσκηση που καλλιεργεί την υπερηφάνεια η μέση και η βασιλική οδός είναι η ορθή οδός λοιπόν ο αντίποδας αυτής της θέσεως της αραθμίας είναι η εργασιομανία όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι δημιουργικός γιατί δεν έχει δημιουργήσει εσωτερικά τίποτα στην ψυχή του. Αυτό το κόμπλεξ και η μειονεξία το ότι δεν έγινε τίποτα μέσα μου και δεν έχω ζωή προβάλλεται στην καθημερινότητα με το να θέλω να δημιουργώ, να χτίζω και να αγοράζω και να επενδύω. Οποιαδήποτε μορφή πάρει αυτό και να ενσανθώ δημιουργικός αφενός αφετέρου δε να κρύψω την πραγματικότητα του εαυτού να με τρομάζει η αίσθηση ότι έχω προσωπικών χρόνο. δεν μπορώ και δεν ξέρω το διαχειριστώ με τρομάζει γιατί βλέπω την εσωτερική μου γύμνωση να το πούμε και διαφορετικά ζευγάρια που δεν πάνε καλά θα δούμε Πολλές φορές ένας από τους δύο εργάζεται πάρα πολύ Και συνήθως ο άντρας Και λέει η γυναίκα Πάτερ δουλεύει πάρα πολύ και δεν έχει χρόνο για το σπίτι Η απορία είναι Η εργασία είναι η αιτία Του να έχει πρόβλημα σχέση Ή το πρόβλημα της σχέσης οδηγεί στην εργασιομανία Για να μην ασχολείται ο άνθρωπος με τον σύντροφό του Η αδυναμία Να δω την πραγματικότητα τη σχέσεως Με κάναμε έξω από το σπίτι Και να φτιάχνω συνέχεια πράγματα συμβαίνει επίση με καθοσπρέπει οικογένειε, οι οποίες έχουν περγαμινές κοινωνικής επιτυχίας καθηγητές πανεπιστήμιου και βάλε να έχουν προβλήματα τα παιδιά τους γιατί έχουν επιδοθεί στην επιστήμη γιατί είναι ανάπηροι το να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους και να τα παιδαγωγήσουν οπότε πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό το εξωτερευκό φαινόμενο τι συμβαίνει πάντως Συνολικά η εργασία είναι, έχει την δυνατότητα προωθητική δύναμης και στην πνευματική ζωή και στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου Μπορεί όμως να γίνει και παγίδα αν ο άνθρωπος φτάσει στην υπερβολή Πάντως η πνευματικότητα δεν είναι ένα κομματάκι το οποίο αφορά ένα μέρος της ζωής μας αλλά αφορά το όλον ο άνθρωπος τι λέγει σώθηκε πότε είναι σε σωσμένος όταν είναι σώος δηλαδή ολόκληρος αν ένα κομμάτι μου δεν σωθεί δεν είμαι σε σωσμένος είμαι ολόκληρος δηλαδή βρίσκω την ακαιρεότητα της υπάρξιός μου βρίσκω την ενότητα της υπάρξιός μου και η πνευματική εργασία εκεί αποσκοπεί Να βρει ο άνθρωπος την εσωτερική του συνοχή Να βρει την εσωτερική του ενότητα Η μετάνοια τι είναι, είναι ενότητα Εσωτερική ενότητα Γι' αυτό η αμαρτία είναι χωρισμός πρώτα με τον εαυτό μας Και μετά με τους γύρω μας Η αμαρτία είναι μια κατάσταση βασικά ασυνεμνοησίας Αποουσίας κοινού λόγου Γιατί είναι άρνηση του λόγου η αμαρτία Επομένως η μετάνοια είναι μια εσωτερική συνοχή Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που λέμε στους ψαλμούς Όταν ξεκινάει η προσεφή λέμε Ζεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασίλη Μον Θεό Τι σημαίνει Ξερε δικά με Τότε συγκεντρωνόμαστε και καλούμε όλες μας τις εσωτερικές δυνάμεις Σε μια συν, σύναξη Γίνεται μια σύναξη όλων μου των σκέψεων, όλων μου των λογισμών, όλων μου των επιθυμιών, όλων μου των σωματικών φυσικών λειτουργιών και προσπέπτωση των Θεών. Η προσευχή στην ουσία είναι μια συνοχή. Η αμαρτία είναι η διάσπαση. Είναι περισπασμό. Γι' αυτό το δυσκολότερο έργο στι ημέρε είναι η προσευχή. Μπορούμε να λέμε τόσο ωραία πράγματα για την πνευματική ζωή, τόσο ωραία πράγματα για την προσευχή, αλλά δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε. Είναι το πιο δύσκολο έργο. Εμείς οι παπάδες κάνουμε έργα, ομιλίες, χτίζουμε σπίτια. Αλλά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθούμε μια βδομάδα μόνοι μας σε μια ρημιά και να σχολούνται με τον εαυτό μας. Και αυτό το κόμπλεξ, αυτή η πνευματική μας αναπηρία που γίνεται ψυχολογικά την επενδύουμε με ιεραποστολικό έργο να σώσουμε τον κόσμο και αρχίσουμε τα κηρύγματα και ένα και το άλλο. Ένα παράδειγμα λέμε. Θα δούμε κάτι άλλο που λέει ο Αισιώστος μας για να προχωρήσουμε μετά στη συνέχεια. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν συνεχώς, όχι μόνο την ημέρα, αλλά ακόμα και τη νύχτα. Και αυτό το διακηρύττει λέγοντας «εργαζόμαστε νύχτα και μέρα για να μην επιβαρύνουμε κανένα από σας». Και δεν ασκούσε την εργασία απλώ για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία, αλλά κοπίαζε τόσο πολύ για να μπορέσει να βοηθήσει και άλλου. Στι ανάγκε μου, λέγει, και στι ανάγκε των συνοδών και συνεργατών μου, υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Ο άνθρωπο που πρόσταζε προστα... του δαίμονες που υπήρξε δάσκαλο τη Οικουμένη, που του είχε ανατεθεί ευθύνη για όλου γενικά του ανθρώπου τη γη και φρόντιζε με επιμέλεια για όλε ανεξαιρέτω τι εκκλησίες τη Ιφιλίου και για όλου του λαού και τα έθνη και τη πόλη, εργαζόταν νύχτα και μέρα. Και δεν έπαιρνε ανάσα από τους κόπους αυτούς Αυτό είναι Πρόκληση για μας που λέμε Πάτε δεν, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ Κουράζομαι από τη δουλειά Είναι πρόφαση αυτό στην ουσία Δεν είναι πραγματικότητα Είμαι θα κουρασμένη αλλά όχι από τη δουλειά Από την αμαρτία Δεν έχουμε εσωτερικέ αντοχές μέσα μας Δεν έχουμε διάθεση μέσα μας Και έχει νεκρωθεί Μας φαίνεται τελείω άσκοπο Το να προσευχόμαστε δεν έχει νόημα Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε. Θα <κυρίζω> τη διάσπαση του λόγου με να βρούμε κανένα παράδειγμα, προσπαθώ λίγο συνήθως όταν γίνεται μία αμαρτία συνηθίζομαι κακώς να μένουμε στο φανερό μέρος της αμαρτία όπως είπαμε και προηγουμένως στο τι έγινε, τι έκανα, πώς το έκανα και σχολούμε αυτό με, το, με την εξωτερήκευση της αμαρτία. είναι σημαντικό όμως να βρούμε την ρίζα της την αιτία της και αυτή να θεραπευτεί Η αμαρτία. Μετάνια είναι μια ολοκληρωτική αλλίωση του ανθρώπου όλος ο άνθρωπος αλλιώνεται και ποια είναι η αλλίωση η μετάβαση από το ψέμα στην αλήθεια παράδειγμα ας υποθέσουμε έχουμε μια αμαρτία μιχιας. κανείς που μένει το ότι ο ένας απάτησε τον άλλον Δηλαδή πως το έκανες Και μένουμε σε αυτό Και άρα με πρόδωσες Άρα με απάτησες Αν φύγει από εδώ Ποιο είναι το πρόβλημα Πως κανείς βέβαια δηλαδή, δηλαδή παπά μου να μοιχεύουμε Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο Άπα για της Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα Να βρει κανείς Να μην μείνει μόνο στην προσβολή Της απάτης αλλά εάν είμαι όριμος και αυτό είναι ένδειξη οριμότητους να ψάξω και να βρω την κατάσταση της σχέση και τις αιτίες της φοράς που οδήγησα στην αμαρτία γιατί η απάτη συνέβη γιατί έχει πρόβλημα η σχέση εν τέλει μένω στο σύμπτωμα είπα και βρίσκω τις αιτίες που ήταν η έλλειψη συνεννόησης η διάσταση η οποία προηγήθηκε Ποια διάσταση προηγήθηκε, η διάσταση του λόγου Χάθηκε ο κοινός λόγος Η κοινή αναφορά Η ψυχική σύνδεση Χάθηκε η σχέση Δεν υπήρχε συνεννόηση Οπότε αυτό το πράγμα Έφερε συνέπεια Για τον χωρισμό Την απάτη Η απάτη τότε επιτελέσαι Αλλά προηγήθηκε Και ποια ήταν η απάτη Ότι δεν υπήρχε ψυχική σύνδεση και δεν υπήρχε ψυχική σύνδεση γιατί δεν υπήρχε συνάφεια και σύνδεση λόγου τι σημαίνει αυτό το πράγμα να το πούμε έτσι ψυχολογικά για να το δούμε μετά και πνευματικά ο καθένας φανταζόταν και είχε μια συγκεκριμένη ιδέα περί ευτυχία στο μυαλό του είχε μια συγκεκριμένη θεώρηση έννοιας ζωής και σχέσεως και είχε δικές του ιδέες για την ιδανική σχέση οφείλει ο φίλος να ρωτήσει τον άλλο Τι είναι η σχέση Τι είναι η αγάπη Ποιος είναι ο λόγος του έρωτά σου Ποια είναι η προοπτική του έρωτά σου ποιο είναι το όνομα του έρωτά σου Ξέρουμε Δεν ξέρουν οι άνθρωποι Ξέρετε ποιος είναι, ποιος είναι ο λόγος του ερώτα Η ανάγκη να έχω έναν άνθρωπο Η ανάγκη να ικανοποιήσω την, την επιθυμό για μητρότητα η ανάγκη να ικανοποιήσουν την κοινωνική σύμβαση στην ηλικία αυτή πρέπει να παντρευτώ αυτός είναι λόγος έρωτα <coughs> τι συνεννόηση υπάρχει τι, ο λόγος εκκλησίας να παντρεύεται για να μην αμαρτάνετε είναι λόγος και αυτός έρωτα είναι εκκλησιαστική προσέγγιση οπότε αυτή η έλλειψη λόγου είναι άρνηση Σχέσεως. Γιατί η σχέση υπάρχει όταν υπάρχει λόγος Όταν υπάρχει πρόσωπος στη σχέση, ότι υπάρχει ταυτότητα Είναι αυτός ο λόγος που λέει συνεννοούμε με τον άλλο Έχουμε την κοινή αναφορά Συνεννοούμεθα Έχουμε κοινόν πνεύμα Έχουμε κοινές προσδοκίες Έχουμε κοινά σημεία αναφοράς Αναφοράς ζωής Όταν για παράδειγμα κάποιοι έχουν, αγαπούν μια ομάδα πρασφαρικής συνανούντας σε αυτό το επίπεδο Αυτή είναι το όνομα της σχέσης τους Άλλος έχει μια κοινή πολιτική ιδεολογία Αυτό είναι το όνομα της επικοινωνίας τους Άλλος είναι συνέτερος και έχει κοινά συμφέροντα στη δουλειά του αυτό είναι ο κοινός λόγος, είναι του. τους Λοιπόν, ποιος είναι ο κοινό λόγος σε μια ερωτική σχέση Πώς είναι Αν αυτό δεν υπάρχει αν δεν δημιουργηθεί αυτό και αν δεν τροφοδοτείται αυτό αυτό θα φέρει την κατάργηση μετά της σχέσεως θα φέρει την απάτη άρα η άρνηση του λόγου η απουσία του λόγου οδηγεί σε μια διάσπαση σε έναν περισπασμό σε μια άρνηση συνοχής τις περισσότερες φορές άλλοι είναι οι λόγοι που επιλέγει κανείς έχω ακούσει και, και αυτό ξέρετε, είναι η ραθυμία. Δεν δουλεύουμε πάνω στη σχέση Αν σε λίγο νομίζεις Σε 20 λεπτά και βλέπουμε <συλίγε> Λοιπόν Αυτό είναι Άρνηση της σχέσεως <συλίγε> Είναι μια αραθινία Μια τεμπελιά να δουλέψουμε πάνω στη σχέση Συμβαίνει πολλές φορές, ε, ο τεμπέλης, ξέρετε τι λέει, και είναι το, το ιδανικό ενό τεμπέλη άντρα, να βρει μια πλούσια γυναίκα. <Κι> και το ιδανικό μιας μειονεκτούσας, μειονεκτούσεις συναισθηματικά γυναίκας, κομπλεξικιάς, είναι να βρει έναν άντρα του χεριού τη, δηλαδή σημαίνει τι, όχι ανώτερόν τη για να μπορεί να κυριαρχεί, να τον ελέγχει και να ελέγχει τη συναισθηματική τροφοδότηση την οποία θα λαμβάνει. Να τον έχει υποέλεγχο. Αυτό, τι, τι είναι η έρωτας, είναι λόγος. Αντί να κάνει ο, ο άντρα να δουλέψει και να βγάλει προς να είναι άντρας και η γυναίκα τη δουλειά με τον εαυτό της να αποκτήσει μια συναισθηματική ναυτάρκεια για να μπορεί να έχει σχέση και να δώσει και να βρει ένα, μια ισότιμο σχέση και να μην σε κάποιον που έχει παραπάνω χαρίσματα από αυτή. Εδώ συναντούμε το εξή φαινόμενο σε σχέσεις. Υπάρχει έντονο ανταγωνισμός και ζήλια. Για ποιον λόγο. Φοβάται κανείς και η ανασφάλεια είναι αυτό που δημιουργεί δεν θέλει να προδίβει ο σύντροφο του και δεν θέλει να έχει επιθυμίες εκτός από τον εαυτό τη και τον εαυτό του γιατί σου λέει κοίταξε ρε εσύ αν γίνει πολύ δυνατός μπορεί να μην έχει ανάγκη και πολλές φορές επιβουλευόμαστε τη συναισθηματική προσωπική πνευματική προκοπή του άλλου ανθρώπου έχω συναντήσει ζήλιες η γυναίκα να ζηλεύει τη δουλειά του άντρα ο άντρας ζηλεύει τα ρούχα της γυναίκας λέει δηλαδή, απίστευτα πράγματα <laughs> όχι για να τα φορέσει Λοιπόν, υπάρχει μια υπονόμευση τη πνευματική ή γενικά οποιασδήποτε προκοπή του άλλου γιατί λειτουργεί ανταγωνιστικά η σχέση. Χαίρεται αρχικά ότι όλοι οι άντρα βγαίνουν τι ικανό είναι, αλλά μην γίνει και πολύ ικανό και ψάχνει κάτι άλλο μετά. Αυτό είναι μια προσωπική αναπηρία. Η σχέση ακριβώς είναι σύνδεση Αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι είναι και εγκλωδισμός η σχέση Είναι σύνδεση και ενεργοποίηση της δημιουργικότητας του κάθε μέλους της σχέσεως Δεν μπορεί αλλιώς να υπάρχει πλήτως στη σχέση Πρέπει ο καθένας πέρα από τη σχέση να δουλεύει με τον εαυτό του Να έχει πλαίσιο, να έχει πράγματα που τον ευχαριστούν Πράγματα που την ευχαριστούν, που τον κάνουν δημιουργικό, που εξελίσσεται ο άνθρωπο. Αλλιώ καθυλώνεται η σχέση. Η σχέση δεν είναι κατάρριξη από εκεί και πέρα οποιασδήποτε προοπτική τη προσωπική μου εξέλιξη. Είναι μάλιστα προώθηση σε αυτή την εξέλιξη. Αλλά τι γίνεται, ο καθένα μέσα στη μειονεξία του ή στην ανασφάλειά του φοβάται και η προκοπή του συντρόφου του αντί να χαίρεται. Γιατί φοβάται μετά ότι δεν θα ανταποκρίνει τι προσδοκίε του και θα ξεφεύγει από τα δεδομένα μου και θα μου είναι πολλής ή θα μου είναι πολύ. οπότε λειτουργεί ένα ανταγωνισμός και μια υπονόμευση του ενό προς τον άλλο αυτό ποια είναι η βάση του η τεμπελιά πάλι αντί να δουλέψει, μου κάνει εντύπωση όταν κανείς είναι ελεύθερος και ομιλίε πάει και αγρυπνείς και διαβάζει και κάνει μόλι παντρευτεί ένα βεβαιαδιά αν άνεξε ή να με φτύσετε. Μόλι παντεύονται, ούτε ένα βιβλίο δεν ανοίγει να διαβάσει κανεί. Ε, πώ θα φουντώσει ο έρωτα διαμαγεία. Ο σωματικό έχει κάποια όρια. Και ο σωματικό έχει και πνεύμα. Αν δεν εξελίσσεσαι μέσα σου, δεν έχει ανασυζητήσει, δεν έχει ανησυχίε. Και εγκλωβίζει σε πέντε πραγματάκια, τι γίνεται. Δεν είναι τεμπελιά αυτό. Τι θα ομορφύνει τον άνθρωπο. Μόνο τα φτιασιδόματα, τα εξωτερικά. Και αυτά να τα κάνουν οι γυναίκε. Και να είναι όμορφε. Αλλά εσωτερικά άνθρωπο δεν πρέπει να φτιασιδωθεί, να, να, να, να ομορφύνει. Αυτό δεν είναι δουλειά Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ Έτσι όπως το περιγράψατε Γιατί σχέση Φαίνεται μια λειτουργική σχέση Δηλαδή Ότι ανάμεσα στα δύο μέρη Υπάρχει μια σύνδεση Και από εκεί προκύπτει η σχέση Έχω την αίσθηση Μπορείτε να το κατάλαβα ότι η σχέση στην ορθόδοξη παράδοση υπερβαίνει τα μέρη mm. ότι είναι πάνω από τα μέρη ότι έχει την δική της οντολογία έχει την οδική οντολογία γι' αυτό σημαίνει ότι δεν, δεν ερχόμαστε ο ένας κοντά στον άλλο για να φτιάξουμε τη σχέση <χα siempre> αλλά η σχέση υπάρχει για να την προσέγγισουμε και η προσέγγιση τη γίνεται μόνο όταν κατανοήσουμε πως ο άλλος είναι το μόνο ασφαλέ πεδίο για να μπορέσω να βγω τον εαυτό μου. Δηλαδή, ότι τον εαυτό μου τον βρίσκω μέσα στο πρόσωπο του απέναντι. Για να το καταλάβω αυτό, πρέπει να μειώσω τον εαυτό Τότε η σχέση πια από το λογικό περιεχόμενο και δεν είναι λειτουργική. Δηλαδή, δεν περιορίζεται μόνο στα κοινά θέλω, στα κοινά πρέπει, στι κοινέ αγωνίε. Οι οποίε μπορεί να είναι πολύ ωραίες για να συνδεθούν δύο άνθρωποι, δύο ομάδες, δύο κράτη αν δεφομένου Αλλά δεν είναι σχέση Ας πούμε ε, το κοινό συμφέρον παραδείγμα που δύο κρατών Μπορεί να φέρει τα δύο κράτη σε μία σχέση Δεν είναι αυτό ο ντοματικής σχέση. Ε, ε, ναι, ε, όταν... Ε, ε, σαφέστα όταν είπαμε λόγο σχέση είπαμε τα διάφορα επίπεδα που υπάρχουν υπάρχει το ψυχολογικό και υπάρχει το οντολογικό μιλήσαμε για το οντολογικό και για να μπορέσει να, να, να λειτουργήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη διάσταση είναι να κάνει δουλειά με τον εαυτό του Να ξεκαταρίσουμε λίγο το οντολογικό και το ψυχολογικό Το ψυχολογικό είναι αυτό που με κάνει να αισθάνομαι καλά που μπορεί να είναι και ένα ψέμα το λογικό είναι αυτό που αληθινά με κάνει καλά έστω και αν μην το αισθάνομαι και έστω αν είναι και επόδυνο δηλαδή θα το πούμε και διαφορετικά μία μητέρα που έχασε το παιδί της θυλεύεται ψυχολογικά έτσι ανθρώπινο φυσικά Εάν αν, με τη χάρη του Θεού λειτουργήσει προσευχητικά τη ζωή της μέσα από αυτόν τον πόνο γεννάται η ζωή αυτή είναι η οντολογική χαρά Είναι η αίσθηση της ζωής Είναι η παρουσία του Θεού Είναι ο λόγος της αλήθειας Οντολογικό είναι ο λόγος της αλήθειας Ο Ράθιμος, ο Τεμπέλης καλλιωργεί την φιλαυτεία και τον ατομισμό Λειτουργεί με κέντρο των συμφέρων του Δεν μπορεί να συνάψει σχέση Γιατί αρνείται την σχέση Που σημαίνει κόπος στη σχέση Άνοιγμα Ευθύνη Ένα πράγμα το οποίο δεν μας μάθανε Από μικρούς Είναι η ευθύνη Η υπευθυνότητα Και σε αυτό κύριε ευθύνη έχουν οι μανάδες Προκειμένου να εξαργυρώνουν συναισθηματικά τις συνέργειές τους Ευνοχίζουν τα παιδιά με το να τους τα κάνουν τα πάντα Ακόμη και τα παπούτσια τους, βάφουνε. Είναι <coughs> τους <θα> βάφουν Είναι δυνατόν Τους βάφουν λευτέρι <laughs> Μήπω δεν μπορεί να σκύψεις γι' αυτό <laughs> <laughs> Λοιπόν Έχουμε μπερδέψει Την έννοια της αυταρχικής αγωγής Με την πειθαρχία Άλλο αυταρχικότε Και άλλο πειθαρχία που είναι ανάγκη δύο βασικά στοιχεία υπάρχουν πρέπει να δώσει κανείς τον άλλο την πειθαρχία, την αγωγή της πειθαρχίας και της αγάπης οι γονεί σύντως μαθαίνουν μόνο την αγάπη για να καταπλούνται ψυχολογικά οι ίδιοι οι ίδιες και δεν μαβάζουν το παιδί σε όρια από μικρό και γίνεται ανέφθυνος γίνεται δυνάστης γιατί, γιατί είναι πιο εύκολο όταν σου ζητήσει ο άλλος, για να μην έχει να το κάνεις την επιθυμία γιατί και είναι και πιο επόμενο ψυχολόγο κατά βλέψη του παιδί σου να σ' χωριέται, να γκρινιάζει, να ζορίζεται και να σε κατηγορεί, παρά να πατήσει εκεί πόδι και να προχωρήσει. Θέλει για παράδειγμα να δει τηλεόραση και έχει διάβασμα. Θα σου γκρινιάξει, θα κλείσει τηλεόραση. Μα θα γκρινιάξει, θέλω να το δω. Αν υποχωρήσει και τη τηλεόραση και αφήσει το διάβασμα, απογίνεται όλο το κακό. Αυτό θα γίνει σύντροφο, αύριο μεθαύριο, υπεύθυνο, αποκλείεται. Σε όλα τα επίπεδα και στην πνευματική ζωή. Θα στριμωχθεί, θα κάνει, θα ράνει, θα μάθει, θα μπει σε μια πειθαρχία και θα γεννηθεί μέσα του ο αυτοσεβασμός στη συνέχεια εάν το κάνεις όλα τα θύματα και θελήματα και φανείς ευχαρίστως στο τέλος ξέρετε το αποτέλεσμα θα σε, θα σε εχθρεφθεί, θα σε πολεμήσει θα σε βρει ω εύκολη, εύκολη λία να εκτονεί όλες τις αποτυχίες και τα εσωτερικότητα τα διέξοδα αλλά θα σε κατηγορήσει τον περιφρόνησες ή την περιφρόνησες γιατί δεν ασχολήθηκες πραγματικά μαζί του Οπότε η υπευθυνότητα είναι βασικότατο στοιχείο και στην πνευματική ζωή. Και δυστυχώ στην ελληνική κοινωνία στερούμεθα αυτή τη αγωγή. Και οι άνθρωποι, κυρίω οι άνδρες γίνονται ανεύθυνοι στο να αναλάβουν πρωτοβουλίε και να αναλάβουν την ευθύνη ζωή του. Γίνονται 35 χρονών και μένουν με τη μάνα του. Γιατί φίλοι, αν βγει να δουλέψει, να, να νοικιάσει σπίτι, να σιδρώσει τα ρούχα σου, να ετοιμάσει το φαγητό σου. Είσαι ο κανακάρης της μάνας σου. Αύριο θα είσαι το πρόβλημα της γυναίκας σου. Αυτά δεν έχουν πνευματική κατάσταση. Έχουνε. Βάλε αυτόν τον άνθρωπο με κακομαθή να κάνει 40 ημερομηνιστήρια. Δεν το κάνει με τίποτα. Γύρους, γκούτις κλπ. Εύκολο φαγητό. Μα δεν μπορεί να μαγειρέψει. Θα πάρει την πίτσα, τηλέφωνος, λέει κουρασμένο τώρα. Δεν σέβεται ούτε το φαγητό του ω δώρο του Θεού ούτε το χρόνο του τίποτα Θα κάνει κουμάντο τη ζωής του Οι, οι γυναίκες πως μεγαλώνουν συνήθω. Είναι τα κακόμυρα λουλουδάκια που ένα πράγμα έχουν κάνει Πότε θα παντρευτούν <ΣΣΣΣ> Και ε, παίρνουν αυτή την αγωγή από την οικογένειά τους και υποτιμούν την φύση τους του το έμαθε αυτό πια η μάνα και ο πατέρα που του με το ζώδιο παντρευτή γιατί αλλιώ χάθηκαν. Δεν υπάρχουν. Είναι αποτυχημένε. Σοβαρά δηλαδή όλη η αξία μια γυναίκα είναι αυτό το πράγμα να κάνει παιδιά να παντρευτεί. Γιατί υποτιμά αυτό αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τη. Χάνει την υπευθυνότητά τη. Χάνει την ρόμιν τη, την ανδρία τη. Ζει μειονεκτικά σου λέει. Με κοίταξε, με είδε, με θέλει. Πόσο με θέλει και ποιο με θέλει και τι κάνουν έχει. Γιατί αυτή είναι η αξία σε αυτό σου βαλεθό μέσα σου. Αυτή είναι η ανευθυνότητα Είναι η αγωγή την οποία αναλαμβάνομαι Αυτό είναι ανελευθερία Και δυστυχώς και η Εκκλησία λίγο πολύ αυτό το ήθος μεταφέρει Δηλαδή παντρέψω για να διασφαλίσει την ηθική σου Δεν είναι έτσι, είναι ανευθυνότητα αυτό το πράγμα Ο λοιπόν ο άνθρωπος να δουλέψει με τον εαυτό του Να αναλάβει τον εαυτό του Να αναλάβει την ευθύνη της υπάρξεώς του όχι μέσα σε ένα πλαίσιο μεσιανικό να γίνει ο σωτήρα του κόσμου, ότι αυτό αλλάξει όλο τον κόσμο. Ξέρετε τι γίνεται, ή συνήθω ποιοι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο όλο, αυτοί που θα τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αντί να αλλάξουμε τον εαυτό μα, μπορούμε μια διαδικασία να αλλάξουμε όλο τον κόσμο. Να σώσουμε όλο τον κόσμο. Ο κόσμο σώζεται όταν εμεί σωθούμε, όταν εμεί αλλάξουμε, όταν μεταφέρουμε άλλον ήθο. Και όταν βλέπει ο πατέρα και εμένα τα βγαίνω να εξελίσσονται κατά αυτόν τον τρόπο, νιώθουν τόσες ενοχέ που αυτέ οι ενοχέ τις κάνουν περισσότερο φορτικέ εκεί που δεν έπρεπε και όταν δεν έπρεπε. Όταν αυτό σε μια δικασία που θέλουν λίγο ντάντεμα γιατί έχουν σαλέψει από την ανευθυνότητά του, τι ενοχέ που έχει ο πατέρα και εμένα τις εκτώνουν εκεί. Την έχει τις αποτυχίε δηλαδή. Και τα κηρύγματα. Δώσ' του και από πάνω κηρύγμα. Και δωσ' του κηρύγμα. Και τελείω. καμιά ερώτηση ο ράθιμος ο τεμπέλης δεν ρισκάρει ούτε ρυψοκινδυνεύει στη ζωή του δεν ρυψοκινδυνεύει την προσωπική του εξασφάλιση ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε κανείς θέλει έναν Θεό που να τον εξασφαλίζει ο Θεός μας είναι ένας Θεός που τιμά τους τολμηρούς τους ρυψοκίνδυνους όχι αυτούς που επιλέγουν μια εκκλησία για να βολευτούν ο άνθρωπος ξέρετε τι κάνει όταν έχει τις μιονεξίες του επιλέγει την προσωπική του απομόνωση και βολευσή γιατί δεν θέλει να εκτεθεί συναισθηματικά γιατί φοβάται το κόστος μίας σχέσεως επειδή νιώθε ένα ασφαλής και δεν ξέρει τι θα του ούρθει φοβούμενο το κόστος οποιασδήποτε σχέσεως φιλικής έστω επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του επιλέγει την προσωπική απομόνωση και βόλεψη και για να το, δώσει και, να το επενδύσει και ωραία αυτό το ονομάζει πνευματικότητα και έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι κομπλεξικοί που το ρίχνουν στην πνευματική ζωή δεν τα κατάφεραμε τον κόσμο και το αρχίζουμε να τα κούππω Ένα άλλο λοιπόν πρόβλημα Είναι αυτή η ραθυμία γεννά την αναπηρία την προσωπική που ο άνθρωπος δεν θέλει να ρισκάρει στη ζωή του Δεν θέλει να τολμήσει Δεν θέλει να βγει, να βγει παραέξω Όμως ο φόβος η ανασφάλεια και κυρίως, και αυτή είναι η αιτία, η ελληπής περιορίζει σε όλα τα επίπεδα τις δυνατότητες του ανθρώπου. Η προσωπική εργασία εμπλουτίζει τον άνθρωπο σε άλλες δυνατότητες ζωής και σχέσεις. Η εργασία, όχι μόνο σωματική, κυρίως τα πνευματική και η προσευχή εμπλουτίζει εσωτερικά τον άνθρωπο και του δίνει άλλες δυνατότητε ζωής και σχέσεις. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία αναζήτησης του Θεού η προσευχή τέτοιο πράγμα είναι. Το πρώτο πράγμα για το οποίο βεβαιώνεται είναι η αίσθηση ότι είναι ζωντανός. Η πρώτη αίσθηση για την οποία βεβαιώνεται είναι η αίσθηση ότι έχει αξία. Και ο μεγαλύτερο αμαρτωλός του κόσμου η προσευχή είναι διαδικασία που του δίνει τροφή και του δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει. Τι λαμβάνομαι η πρώτη εμπειρία του ανθρώπου που προσεύχεται είναι, τι είναι ότι υπάρχω. Μα δεν υπάρχει άλλο να υπάρχουν βιολογικά, και άλλο να ζω, να υπάρχουν οντολογικά. Και αυτό τον κάνει βασιλιά. Τον κάνει πρίγκιπα στην ζωή. Μπορεί να είσαι ένα ρεμάλι, αλλά η προσευχή σε καθιστά άρχοντα. Αποκτάς μια εσωτερική δύναμη. Ένας άρχοντας λοιπόν, με τέτοια εσωτερική δύναμη, παρά τα λάθη του. Πως φαντάζεται πως αντιμετωπίζει τη ζωή του Με άλλη δύναμη, με άλλη αξία Αρκεί η προσευχή του να είναι μια πραγματική εσωτερική εργασία Που έχει κάποιες προϋποθέσεις Μακριά η απόγνωση Μακριά η μιζέρια Μακριά οι αποτυχίες Δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν έχω στόχους μεγαλόπνοους Αλλά απλά καταθέτω την ύπαρξή μου στον Θεό και ζητώ το ελαιό του. αυτή η κατάθεση ό, του όλου μου εις τον Θεό αυτή η εργοποίηση του όλου μου προς τον Θεό είναι που αρχίζει να χνοφαίνεται μέσα μου μια αίσθηση υπάρξεως μια αίσθηση ζωή. και αυτό με κάνει γερόν. πατώ στην γη υπάρχω ξέρετε όταν ο άνθρωπος είναι μειονεκτικός και όχι ψυχολογικά, κυρίω υπαρξιακά μειονεκτικό, που αυτό του βγαίνει ψυχολογικά, τι κάνει. Προσδοκεί από παντού να κερδίσει, να αρπάξει. Είδατε, ένα πεινασμό τι κάνει. Πάει από παντού να φάει. Ένα πεινοχοτάτο τι να φάει. Ένα ο οποίο έχει μια εσωτερική πληρότητα. Ο άλλο δεν είναι πρόκληση να το φάει για το εκμεταλλευτεί. Είναι πρόκληση για να δώσει, να του προσφέρει, να τον αγαπήσει. Η εσωτερική εργασία, η εσωτερική άσκηση, η άρνηση τη δραστηριότητα τη πνευματική γεννά στον άνθρωπο μια εσωτερική πληρότητα. Έχει αίσθηση αρχοντιάς που κυρίω αυτό εκφράζει σε σχέση με αυτόν τον τρόπο. Όταν είσαι πλήρη, είσαι γεμάτο, δεν πα να αρπάξει, πα για να προσφέρει. Όταν όμω ο κουμπλεξικό δεν έχει μέσα σου αίσθηση ζωή και έχει ελλείμματα και ελλείψεις, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο να έχει έλλειμμα. Λέει αυτό αυτός έχει έλλειμμα Το έχετε ακούσει Ο Θεός να σε φυλά από ελληματικόν άνθρωπο ο, Τα πάντα κάνει για να κερδίζει Η σχέση του είναι αφορμή εκμετάλλευση. Είναι ευκαιρία κέρδους Δεν είναι ευκαιρία προσφοράς και ανοίγματο. Αυτό όμως είναι πνευματική εργασία Όταν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος Και δει μέσα του και υπάρχει αυτό, αυτή η εσωτερική κινητικότητα τότε θα υπάρξει και το θέλω τότε θα γεννηθεί το θέλω γιατί ξέρει πού κατευθύνεται πλέον ξέρει τι του γίνεται το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει κακό στον κόσμο είναι ότι δεν ξέρουμε πού πάμε δεν έχουμε δίκτυ δεν έχουμε προσανατολισμό ας ρωτήσω καθένα τον εαυτό του γιατί ζει Ποιος είναι ο προσανατολισμός του Ποιε είναι οι προσδοκίες του Ποιος είναι ο λόγος των προσδοκιών του Ποιος είναι ο λόγος της υπάρξεώς του Αυτό όμω δεν έρχεται δια μαγεία. Δεν έρχεται διαβάσει ένα βιβλίο και τέλειωσε Θέλει δουλειά με τον εαυτό μας Όπως για παράδειγμα Για να ελκύσεις τον εραστή σου Ντύνεσαι ανάλογα, φέρεις σε ανάλογα Περιπίσεις τα μαλλιά σου ανάλογα, βάφεσαι ανάλογα Τότε πως βρίσκουμε τον τρόπο γιατί τότε βρίσκουμε τον τρόπο να ελκύσουμε τον άλλο Και να γεννήσουμε τα θέλω Και όχι το θέλος και να φουν και ο πόθος Αυτό λοιπόν το εσωτερικό θέλω Είναι ευθύνη δική μας Πώς να τα ενεργοποιήσουμε Υπάρχει μέσα μας Δεν θα το βάλουμε εμεί, υπάρχει ήδη μέσα μας Πρέπει να το ξεμπλοκάρουμε Να βάλουμε το πίν εκείνο Που θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα μας το θέλω Αλλά η βασική αμαρτία είναι αυτή η πλαδαρότηση αυτή είναι ο θελικό τη, αυτή η αδρανοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Να ρωτήσετε κάτι άλλο. Σχετικά με την προσοχή, ε, είπατε πω είναι αναζήτηση και συγκλίνει δύναμη ε, και αισθάνεσαι ζωντανό. Ε, για ποιο προσοχή? Τι είναι προσοχή? Γιατί τουλάχιστον εγώ αυτή την προσεγγίση το ξέρω. Ε, μπορώ να πω ότι δεν έχω γεύση και μου είναι πολύ κουραστική για να το κάνω. Θέλετε να πείτε πιο. Αυτό δεν έχει δυο, έχει πολλά δυο, οπότε δεν μα παίρνει ο χρόνο. Αν θυμηθείτε ω αλληλεγγύη, συναντώμεθα. Την πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία και αυτέ οι συναντήσει που είπαμε για τι χοροδίε παραδοσιακέ. Μου είπε ο ψάλτη να σα πω πω την άλλη Τρίτη θα γίνει συνάντηση και θα γίνεται πριν την ομιλία μία ώρα. 8 με 9 ώρα θα γίνεται συνάντηση για αυτή τη μουσική. 8 με 9 κάθε Τρίτη από την επόμενη Τρίτη, μου είπε να σα πω. Τα λέμε πρώτα Θεό. Διευκόντα να γύρω πατήρα, να γυρίσω φριστεί